Εσές είδα στον ύπνο μου ένα βαθύ ποτάμι. Θεός να μην το κάμε, να γίνει αληθινό. Στην όχθη του στεκότανε γνωστό μου παλικάρι, χλωμός σαν το φεγγάρι, σαν νύχτα σιγανό. Αγέραστο παράσπροχνε, με δύναμη μεγάλη, σαν άθενα το βγάλει απ' τη ζωή στη μέση. Και το νερό... Παχόρταγα τα πόδια του φιλούσε, το προσκαλούσε στα γκάλια του να πέσει. Δεν είναι αγέρα, σκέφτηκα, κι σένα που σε δέρνει, η απελπισιά σε παίρνει, Και η απονιά του κόσμου. Και χύθηκα από το θάνατο το δύστιχο να αρπάξω, ο ημέρα πριν ή προφτάξω, εχάθηκε απ' εμπρόσ μου. Στα αρέματα παράσκυψα, να τον ευρώ γυρεύω, στα ρέματα γναντεύω, το λύψανό μου αχνό, Εψες, είδα στον ύπνο μου ένα βαθύ ποτάμι. Θεός να μην το κάνει, να γίνει αληθινό. Τελικά το όνειρο έγινε αληθινό και ο Γιώργος Βυζήινος χάθηκε με στη δίνη του ποταμού και χάρη στην παράδοξη τύχη που επιφυλάσσει η αγορά σε τέτοιες ακραίες περιπτώσεις ξαναγίνεται τον τελευταίο καιρό επίκαιρος εξαιτίας ακριβώς αυτής της δίνης. Όμως αυτό, μολονότι επιτρέπει στη φιγούρα του να ξεπαγώσει να απεμπλακεί από το βλέμμα της μέδουσας που λέγαμε την άλλη φορά, τον καταδικάζει σε ένα άλλο είδος εγκλεισμού που ίσως είναι και χειρότερος από τον ακραίο εγκλεισμό του στο δρομοκαίτιο, Τον εγκλωβίζει μέσα σε μια αναλώσιμη φιγούρα, γιατί ως γνωστόν ένα εξαίρετο είδος εμπορεύματος είναι οι ποιητές που έφτασαν στα άκρα, που αυτοκτόνησαν, που λιμοκτόνησαν ή που σαλτάρισαν και ο Βυζιεινός είναι διπλά βολικός γιατί στον πυρήνα της πίσης του έχει κάτι το σπαρακτικό. Κάτι, επομένως, που μπορεί πολύ εύκολα να καταναλωθεί σαν δακρύβραχτο. Και, επομένως, εδώ, το να στο κανεί χαλκό είναι λίγο δυσκολότερο από ότι συνήθως. Γιατί, πολύ συχνά έχει την αίσθηση ότι τον βρήκες και όμως ακόμη δρίσκει σε να κρατάς μόνο μια αντανάκλαση στα χέρια σου. ο ποιητής αυτός που καταβάθες ένα και μοναδικό ταξίδι έκανε. Έτεινε πάντοτε να επιλύσει ένα πρόβλημα που όχι απλώς δεν επιλύεται, αλλά απομακρύνεται διαρκώς όσο εγγίζει στην επιλύσή του. Είναι σαν να ξανακούζουμε στη βιογραφία του Βυζινού τα μοτίβα από το περίφημον μόνο τη ζωή μου ταξίδιων. Αν θυμάστε όταν λέει ο παππούς, «Μα τι θα ρίς, ψυχή μου, η τούμβα όσο προχωρώ τραβιέται μακρύτερα». Ο ουρανό, όσο κοντεύω, σηκώνεται τα ψηλότερα. Μέκοψε τα γόνατα. Και αυτό το μοτίβο επανέρχεται κατά την αφήγηση. Και μετά από λίγο άρχισε να κάμνει κρύο, η ψυχή μου, είπε ο Γερόν, έξαφνα. Έλα να πάμε. Και ο αφήγητή επιβεβαιώνει. Τη νύχτα εκείνη έκαμε το όντι πολύ ψύχο. Και μέσα σε αυτό το κρύο φαίνεται ο Βυζίνο κάτι να ψάχνει. Το ψάγνει θεωρητικά, αναζητώντα. Τη φιλοσοφία του καλού στον Πλατίνο, που ήταν η διδακτορική του διατριβή, το ψάχνει παραλυριματικά και έμπρακτα, ψάχνοντα για χρυσάφη στο Παγκαίο, και εν τέλει, πλησιάζοντα όσο γινόταν να πλησιάσει κανεί εκείνη την τούμβα, το ψάχνει με στην τρέλα του. Θα θυμάστε, γιατί νομίζω ότι τώρα τελευταία επανήλθε στο προσκήνιο, και μάλιστα όχι μόνο μία φορά: την περίφημη φύγηση του Ιατρού Βασιλιάδη, όταν πήγε και βρήκε το Βυζίνο οριστικά πια σαλταρισμένο. Σας τη διαβάζω παρ' όλα αυτά. «Ω, εν θυμούμαι την αλγινήν εκείνη νύκτα, ο ποιητής, υπό το αμυδρόν σκιώφος της ασπέρας, εστολισμένος με άνθη λευκοπά, με ανεμόνας, με ωραία ρόδα, ο λίγα αγριολούλουδα και με μαργαρίτας τρει επί της κομβιοδόχης, ισχυρίζετο ότι περιέμεναν την μνηστήν του» την ξανθήν και γαλανήν κόριν των φαντασιοπλήκτων ονείρων του. Η φυσιογνωμία του Νευρώδης συνεσπάτω συχνά πυκνά και ο ίδιος, διασκελίζον την αίθουσαν, απαγγέλει περιπαθώς στροφάς φλογερού έρωτος και έρενε πρώτης θύρα του ροδοπέταλα, εφών θα επάτει η γαλανή του. Κι έτσι ντυμένος για γαμπρό οδηγεί το βυζιεινό στην τρέλα, όπου ξανασυναντά την ξανθήν και γαλανήν κόρη φαντασίο των φαντασίου πλήκτων του, σαν μια αλλαγή ρυθμού. Σαν μαρπάχθηκε η χαρά Που εχαιρόμουν μια φορά Έτσι σε μιαν ώρα Μέσα αυτή την χώρα Όλα αλλάξαν τώρα Και από τότε που θρυνώ Το ξανθό και γαλανό Και ουράνιο φως μου Με εντό εντός μου Και ο ρυθμός του κόσμου Νι και οι που περπατούν Και φεδρά με χαιρετούν Η φεδρότηστον θα λείψει άμα οι να προκύψει η ειδική μου θλίψη. όσχετα και τα μικρά παιδιά που έχουν εύθυμη καρδιά κάμνουν πρόσωπο θλιμμένο σαν με βλέπουν να διαβαίνω τον ορφανεμένο. Ή στον πρίνο, στην ελιά τα γλυκόφωνα πουλιά που είναι για να κελαηδούνε και το νύσκιο μου να ειδούνε σιωπούνε. Και ο γαλάζιος ουρανός Σαν τον βλέπω, ορφανός, τρέφει Φως τα ωραία του νέφη, δεν τα στέφει Και η θάλασσα, η πλατιά, δίχως μάτια, δίχως φτιά, Όταν νιώσεις το αργό μου βήμα, ησυχάζει πια το κύμα, Σαν να κλαίει, αχ, τι κρίμα. Στο λιβάδι το βαθύ, η φωνή μου να ακουστεί, Τα φεδράτα πεταλούδια, Παρετούνε τα λουλούδια, τα τραγούδια. Και το ριάκι που λαλεί, Παραμύθια και πυλαλεί, Στην σκιά μου σαν διαβαίνει, Σιωπά και μένει, και δεν κραίνει. Και το αγέρι το φεδρό, Ή στο φύλλωμα το αδρό, Σαν με νιώσει, Δεν μπορεί πλέον να δώσει, Αρωμάδα τόση. Μόνο άγριος βοριάς, κρύος, Μελανής θοριάς, καβαλάρης πανωστάτη, μου σφυρίζει κάτι και διατάτη. <Κι> Όμως, κι αυτό δεν είναι ακόμη ο χαλκός, είναι η ενταυγία του. Είναι μικρά φροειδικά σκίτσα που μας επιτρέπουν να καταλάβουμε. Μάλιστα το κλειδί το δίνει ο ίδιος ο Βυζήινος με τον πιο απροσδόκητο τρόπο. Σε ένα βιβλίο που μπορεί να θεωρηθεί παράπλευρη απώλεια κόπου και δαπάνης νοητικής, το Ανά τον Ελικόνα, ένα βιβλίο στο οποίο συχνά δεν δίνουμε σημασία γιατί προτιμάμε να προσιλωθούμε στα διηγήματά του και σε μια αρμαθιά πήματα, ο Βυζίνος έχει μεταφράσει μια σκοτζέζικη μπαλάντα, που είναι, λέει, περίφημος εν σκοτή, όχι μόνον δια την υπόθεση, αλλά και δια την σπαραξικάρδιον μουσική. Σας διαβάζω αυτή την παράδοξη μπαλάντα. Το σπαθί σου γιατί είναι έτσι μα το βαμμένο, Εδουάρδε, Εδουάρδε. Το σπαθί σου γιατί είναι έτσι μα το βαμμένο, και πώ τόσο πένθο στην ψυχή Το γεράκι μου έχω μ' αυτό θανατομένο, Μητέρα, μητέρα. Το γεράκι μου έχω με αυτό θανατωμένο, μητέρα, μητέρα. Το γεράκι μου έχω με αυτό θανατωμένο, κανένα δεν έχω πια όμοιο με αυτό. Πουλιού αίμα δεν έχει μια τέτοια κοκκινάδα, Εδουάρδε, Εδουάρδε. Πουλιού αίμα δεν έχει μια τέτοια κοκκινάδα. Πεδάκι μου, πε την αλήθεια σωστή. Ω, την κοκκινή μου έχω θανατώσει φοράδα, μητέρα, μητέρα. Ω, την κοκκινή μου έχω θανατώσει φοράδα, περήφανη τόσο και τόσο πιστή. Γριάει το η φοράδα, ζημιά δεν είναι τόση, Εδουάρδε, Εδουάρδε. Γριάει το η φοράδα, ζημιά δεν είναι το τόση. Σ' ένα άλλο σου τα καημό. Τον πατέρα μου έχω, ο ημένανε, σκοτώσει, μητέρα, μητέρα. Τον πατέρα μου έχω, ο ημένανε, σκοτώσει, πονεί στην καρδιά μου, πονείος παραχμός. Και τι δίκη θα δώσει για αυτή την πράξη τώρα, Εδουάρδε, Εδουάρδε. Και τι δίκη θα δώσεις... για αυτή την πράξη τώρα, μολόγα μου κι άλλα, παιδί μου, πικρά. Στιγμίδε θα να παύσω το πόδι μου στη χώρα, Μητέρα, μητέρα, Στιγμίδε θα να παύσω το πόδι μου στη χώρα, Εκεί θα το κύμα θα φύγω μακριά. Κι αυλε και τα σπίτια σου, Τι θε να γίνουν, Εδουάρδε, Εδουάρδε, Κι αυλές και τα σπίτια σου, Τι θε να γίνουν, Λαμπρά καθώς είναι, και εύμορφα εδώ, Ως να γύρουν να πέσουν, θέλω έρημα να μείνουν, Μητέρα, μητέρα, ως να γύρουν να πέσουν, θέλω έρημα να μείνουν. Ποτέ πια δεν θέλω ξανά να εδώ. Και οι καλοί σου, το τέκνο σου, πώς θε να πορεύουν, Εδουάρδε, Εδουάρδε. Και οι καλοί σου, το τέκνο σου, πώς θε να πορεύουν, εκεί θα απ' το σαν στο γοργό. Είναι ο κόσμος μεγάλος, και α πά να ζητιανεύουν, μητέρα, μητέρα. Είναι ο κόσμος μεγάλος Κι α πα να ζητιανεύουν Ποτέ μου, ποτέ δεν τους βλέπω πια εγώ Και να αφήσεις τι θες Της μαμάς της τιμημένη Εδουάρδε, Εδουάρδε Και να αφήσεις τι θες Της μαμάς της τιμημένης Υπέ μου το ιέ μου Με γνώμη χρυσή Σε αφήνω κατάρα Και φλόγες γέννης Μητέρα, μητέρα σε αφήνω κατάρα, και φλόγες γέννης, Γιατί μες στο κρίμα, σύ με Στοιχεία για την αγορά χαλκού Τα συνέλεξε και τα παρουσίασε ο Γιώργος Κοροπούλη.